Όποιος σήμερα θέλει να πολεμήσει την ψευτιά και την αμάθεια και να γράψει την αλήθεια, έχει να ξεπεράσει το λιγότερο πέντε δυσκολίες. Πρέπει να έχει το θάρρος να γράψει την αλήθεια, παρόλο που παντού την καταπνίγουν. Την εξυπνάδα να την αναγνωρίσει, παρόλο που τη σκεπάζουν παντού. Την τέχνη να την κάνει εύκολο σαν όπλο. Την κρίση να διαλέξει εκείνους που στα χέρια τους η αλήθεια θα αποκτήσει δύναμη. Την πονηριά να τη διαδώσει ανάμεσά τους. Αυτές οι δυσκολίες είναι μεγάλες για εκείνους που γράφουν κάτω από το φασισμό. Υπάρχουν όμως και για αυτούς που τους κυνήγησαν ή που έφυγαν. Ακόμα και για όσους γράφουν στις χώρες της αστική ελευθερίας. Πρώτον, το θάρρος να γράψει κανείς την αλήθεια. Φαίνεται αυτονόητο πως αυτός που γράφει πρέπει να γράφει την αλήθεια. Με την έννοια δηλαδή πως δεν πρέπει να την καταπνίγει ή να την αποσιωπά και πως δεν πρέπει να γράφει τίποτα που δεν είναι αληθινό. Δεν πρέπει να σκύβει στους ισχυρούς. Δεν πρέπει να εξαπατά τους αδύναμους. Είναι φυσικά πολύ δύσκολο να μη σκύβεις στους ισχυρούς και είναι πολύ κερδοφόρο να εξαπατάς τους αδύναμους. Το να μην αρέσει αρέσεις στους πλούσιους σημαίνει να παρετήσε από τον πλούτο. Το να παρετήσε από την πληρωμή για καμωμένη δουλειά πάει να πει σε ορισμένες συνθήκες να θυσιάζει τη δουλειά. Και το να αποδιώγνεις τη φήμη ανάμεσα στους ισχυρού σημαίνει συχνά να αποδιώγνεις κάθε φήμη. Όλα αυτά απαιτούν θάρρος. Η κερή της πιο σκληρής καταπίεσης είναι τι πιο πολλές φορές κερή όπου γίνεται πολλής λόγος για μεγάλα και υψηλά πράγματα. Χρειάζεται θάρρος για να μιλάς σε τέτοιους καιρούς για πράγματα τόσο χαμηλά και τόσο φτηνά όπως το φαγητό και το σπίτι του εργαζόμενου μέσα σε μια βοή από ξεφωνητά ότι το βασικό είναι το πνεύμα της θυσίας. Όταν φορτώνουν τους αγρότες με τιμές, χρειάζεται θάρρος να μιλάς για μηχανήματα και φτηνές ζωοτροφές που θα ευκόλυναν την τιμημένη δουλειά. Όταν από όλου τους ραδιοσταθμούς ουρλιάζουν πως ο άνθρωπος χωρίς γνώση και μάθηση είναι καλύτερος από το μορφωμένο, θέλει τότε θάρρο να ρωτήσεις καλύτερο για ποιον όταν γίνεται λόγος για τέλειες και ατελείς φυλές, χρειάζεται θάρρος να ρωτήσεις αν η πείνα και η αμάθεια και ο πόλεμος δεν φέρνουν βαριές παραμορφώσεις. Και ξανά θέλει θάρρος να πει κανείς την αλήθεια για τον εαυτό του, τον νικημένο. Πολλοί καταδιωγμένοι χάνουν την ικανότητα να βλέπουν τα λάθη τους. Η καταδίωξη τους φαίνεται η πιο μεγάλη αδικία. Αφού οι διώχτες που τους καταδιώκουν είναι οι κακοί, εκείνοι, οι καλοί, διώκονται για την αρετή τους. Αυτή όμως η αρετή χτυπήθηκε, νικήθηκε και εμποδίστηκε. Ήταν λοιπόν μια αδύναμη αρετή, μια κακή, ανεπίτρεπτη, απαράδεκτη αρετή. Γιατί δεν μπορεί ποτέ να παραδεχτούμε στην αρετή την αδυναμία τη. Όπω στη βροχή το ότι είναι υγρή. Το να πει πω οι καλοί δεν νικήθηκαν γιατί ήταν καλοί, παρά γιατί ήταν ανίμποροι, αυτό χρειάζεται θάρρο. Φυσικά, η αλήθεια πρέπει να γράφεται μέσα στον αγώνα με την ψευτιά. Και δεν πρέπει να είναι κάτι το γενικό, το απρόσιτο και το Γιατί από αυτήν ακριβώ, τη γενική αλήθεια, Απρόσιτη στόφα είναι καμωμένη η ψευτιά. Όταν λένε για κάποιον πως είπε την αλήθεια, πάει να πει πως μερικοί ή πολλοί ή κάποιοι είπαν κάτι άλλο, κάποιο ψέμα ή κάποια γενικότητα. Αυτός όμως είπε την αλήθεια. Κάτι το πρακτικό, το πραγματικό, το αναντήρητο. Αυτό ακριβώς που έπρεπε να πει. Δεν χρειάζεται πολύ θάρρος για να παραπονεθεί κανείς για την κακία του κόσμου γενικά και για το θρίαμβο της ομότητα, και για να απειλεί με το θρίαμβο του πνεύματος από ένα μέρος του κόσμου όπου του επιτρέπουν ακόμα να το κάνει αυτό. Ορθώνονται τότε πολλοί σαν να ήταν κανόνια στραμμένα εναντίον τους ενώ τους κοιτάζουν μονάχα μονόκλη. Ξεφωνίζουν τις γενικές τους απαιτήσει σε ένα κόσμο που αγαπά τους ακίνδυνους ανθρώπους. Απαιτούν μια καθολική δικαιοσύνη για την οποία δεν δούλεψαν ούτε στο ελάχιστο και μια γενική ελευθερία. Απαιτούν ένα κομμάτι από τη λία που έχει τάχα κιόλα μοιραστεί από καιρό μαζί τους. Αλήθεια νομίζουν πως είναι μονάχα αυτό που ακούγεται όμορφα. Και όταν η αλήθεια είναι κάτι με αριθμούς, κάτι το ξέρω και χειροπιαστό, κάτι που για να το βρει θέλει κόπο και μελέτη, αυτά για εκείνου δεν είναι αλήθεια, δεν τους εκστασιάζουν. Αυτοί έχουν το εξωτερικό παρουσιαστικό μονάχα των ανθρώπων που λένε την αλήθεια. Το τραγικό με αυτού είναι, δεν ξέρουν ποια είναι η αλήθεια. Δεύτερον, η εξυπνάδα να αναγνωρίσει κανείς την αλήθεια. Μια και είναι δύσκολο να γράψει κανείς την αλήθεια, αφού την καταπνίγουν παντού, στους πιο πολλούς φαίνεται ζήτημα πεπιθήσεων μονάχα, το αν θα γραφτεί ή όχι. Πιστεύουν πως το μόνο που χρειάζεται είναι το κουράγιο. Ξεχνούν τη δεύτερη δυσκολία, το να βρεθεί η αλήθεια γιατί με κανένα τρόπο δεν είναι εύκολο να τη βρει κανεί. πρωτα Πρώτα-πρώτα, είναι κιόλας δύσκολο να βρει κανεί ποια αλήθεια αξίζει να υποθεί. Για παράδειγμα, τώρα, μπρο σε όλα τα μάτια, τα μεγάλα πολιτισμένα κράτη βουλιάζουν το ένα μετά το άλλο στην πιο τρομερή βαρβαρότητα. Και ακόμα, είναι γνωστό πω ο εσωτερικός πόλεμος που γίνεται με τα πιο τρομακτικά μέσα, μπορεί από ώρα σε ώρα να μετατραπεί σε εξωτερικό, που μπορεί θαυμάσια να κάνει τον πλανήτη μας ένα γιγάντιο σωρό συντριμια. Αυτό είναι χωρίς αμφιβολία μια αλήθεια. Υπάρχουν όμως φυσικά και άλλες αλήθειες. Για παράδειγμα, δεν είναι ψέμα το ότι οι καρέκλες έχουν πάτο και το ότι η βροχή πέφτει από πάνω προς τα κάτω. Πολλοί γράφουν τέτοιου είδους αλήθειες. Μοιάζουν με ζωγράφου που φιλοτεχνούν με νεκρές φύσεις τους τείχους καραβιών που βουλιάζουν. Η πρώτη μας δυσκολία δεν υπάρχει γι' αυτούς και έχουν παρόλα αυτά τη συνείδησή τους ήσυχη. Ανεπηρέαστοι από τους ισχυρού, χωρίς όμως και να τους επηρεάζουν και οι φωνές των κατατρεχμένων, ζωγραφίζουν τα τοπία τους. Το παράλογο στον τρόπο που ενεργούν τους δημιουργεί ένα βαθύ πεσημισμό που τον πουλάνε σε καλή τιμή και που θα πρέπει στην πραγματικότητα να τον έχουν οι υπόλοιποι που βλέπουν τέτοιους καλλιτέχνε και τέτοια ξεπουλήματα. Και δεν είναι εύκολο ούτε καν να διακρίνεις πως οι αλήθειες τους μοιάζουν με αυτές για τι καρέκλες ή τη βροχή. Τις πιο πολλές φορές δείχνουν ολότελα διαφορετικές δείχνουν για αλήθειες πάνω σε σημαντικά θέματα. Γιατί η ουσία της καλλιτεχνικής διαμόρφωσης βρίσκεται ακριβώς στο ότι δίνει σημασία σε αυτό που διαμορφώνει. Χρειάζεται προσεκτική παρατήρηση για να διακρίνει κανείς πως το μόνο που λένε είναι μια καρέκλα είναι μια καρέκλα και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τη βροχή να πέφτει προς τα κάτω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να βρουν την αλήθεια που αξίζει να γραφτεί. Άλλοι πάλι πραγματικά καταπιάνονται με τα πιο ζωντανά προβλήματα. Δεν τρέμουν ούτε τους καταπιεστές ούτε τη φτώχεια. Και παρόλα αυτά δεν μπορούν να βρουν την αλήθεια. Σε αυτού λείπουν οι γνώσεις. Είναι γεμάτοι από παλιές προλήψεις. Αποφημισμένε, συχνά καλοδιατυπωμένες, Αρχαίες προκαταλήψεις. Ο κόσμος είναι πολύ περίπλοκος για αυτούς. Δεν ξέρουν τα γεγονότα και δεν διακρίνουν τους συσχετισμούς. Εκτός από τις πεπιθήσεις, χρειάζονται και γνώσεις που βρίσκονται και μέθοδοι που μαθαίνονται. Για όλους όσοι γράφουν σε αυτούς τους καιρούς των περιπλοκών και των μεγάλων αλλαγών, χρειάζεται γνώση της ηλιστικής διαλεκτικής, της οικονομίας και της ιστορίας. Μπορεί να την αποκτήσει κανείς από τα βιβλία ή με ζωντανή διδασκαλία. Φτάνει να μην λείπει η απαραίτητη επιμέλεια. Μπορεί κανείς να ανακαλύψει πολλές αλήθειες με πιο απλό τρόπο. Αποσπάσματα δηλαδή της αλήθειας ή δεδομένα που οδηγούν στην εύρασή τη. <Τι> θέλει κανείς να ερευνήσει, θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια μέθοδο. Μπορεί όμως κανείς να βρει κάτι και χωρίς μέθοδο και χωρίς ακόμα να το ψάξει. Όμως, με τέτοιο τυχαίο τρόπο, δεν πετυχαίνει κανείς σχεδόν ποτέ μια τέτοια παρουσίαση της αλήθειας που να λέει στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί που μονάχα καταγράφουν μικρογεγονότα, δεν είναι σε θέση να κάνουν τούτο τον κόσμο Κατανοητός τους άλλους. Κι όμως αυτός και κανένας άλλος είναι ο σκοπός της αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εκπληρώνουν το καθήκον να γράφουν την αλήθεια. Όταν είναι κανείς πρόθυμος να γράψει την αλήθεια και ταυτόχρονα ικανός να την αναγνωρίσει, μένουν ακόμα τρεις δυσκολίες.